De διαφορετικά και Rodríguez για αποτελεσματική δωρεάν sabes qué cosa del tacatá. A me gusta la Το δικαίωμα πρόσβασης όλων των Ελλήνων ανεξαρτήτως σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Και πιστεύω ότι αυτό, δημόσια παιδεία, με συγχώρετε αλλά και για την υγεία, το ίδιο ισχύει και μπερδεύουμε. Γιατί να μπερδεύουν οι δύο πρώην την υγεία με την παιδεία. Μάλλον επειδή τα έχουν κάνει πάρα πολύ καλά και στον ένα τομέα και στον άλλο τομέα. Υγεία και παιδεία άριστα. Πα στα σχολεία, πα στα νοσοκομεία, φεύγει με τι καλύτερε εντυπώσει. Θε να ξαναπά και στα νοσοκομεία που είναι και για βίντεο ιδανικά, όπω είπε ο Υπουργό, ο Τρέχον. Εδώ ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, πρώτον τον Γιώργο Παπανδρέο, από μια ομιλία του παλιά που είχε μπερδέψει υγεία και παιδεία. Και μετά τον Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργό που πάλι είχε μπερδέψει παιδεία και υγεία με τον ίδιο τρόπο. Και είχε απαντήσει και το είχε δικαιολογήσει ακριβώ όπω το ακούσαμε. Και γενικώ οι Πρωθυπουργοί μα μπερδε, μπε, μπε, μπε, μπερδεύουν, μπε, μπερδεύουν την παιδεία, εδώ είναι το Π. Με την Υγεία. Το ζωντανό ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης δικής είναι μια σημαντική καινοτομία η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προκειμένου να δώσεις μαθητές απομονωμένων χωριών, νησιών της πατρίδας μας που μπορεί να έχουν δυσκολία σε πρόσβαση σε κάποια συντηρηματική παροχή υγείας, τη δυνατότητα, παιδεία συγγνώμη. <Τι> Δημόσια παιδεία, ε, υγεία. Τίματε! Και, και παιδεία, βεβαίω. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Τίματε! Δημόσια παιδεία, με συγχωρείτε, αλλά και για την υγεία. Το ίδιο ισχύει και μπερδεύουμε. Ε, υγεία στη δυνατότητα. Ε, σπαιδεία, συγγνώμη. Μήρα κομμωδίσε, μη τάκατα. Και πιέσε τα φλιέτα. Τάκατα. Λα γέντε γαϊλάντο, ε τάκατα. Το mundo γυρτάντο. Τάκατα! Τίματε! Αυτή που λέει τι είπατε είναι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάνη. Υπουργό Τουρισμού από μια συνεδρία τη Βουλή που είχε πει φωτίου κάτι για το Διάολο, είχε στείλει κάποιον στον Διάολο. Νόμιζε η κεφαλογιάννη ότι έστελνε την ίδια, μπορεί κιόλα να ξέρουμε. Και μετά τη αντιγύριζε και τη έλεγε Τι είπατε, τι είπατε, και κρατάμε αυτό το τι είπατε. Μοιάζει με τη ζωή Κωνσταντοπούλου το τι είπατε, αλλά είναι όλα κεφαλογιάννη, επειδή έχει έρθει στην επικαιρότητα. Ακούσαμε και τον Κύριο Γιάκοβιν Τσοτάκη, το κράτο έχει συνέχεια και συνέπεια πάνω απ' όλα να μπερδεύει την υγεία με την παιδεία. Επειδή και αυτό θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και στου δύο τομεί. Ο ένα τομέα είναι και για βίντεο κλειπ. Όπω όλοι γνωρίζουμε, το θέμα παίζουν άπειρα θέματα τις τελευταίε μέρε και εντό και στο εξωτερικό με του βομβητέ και τα μπίπερ και τα υπόλοιπα. Αλλά το, ένα από τα θέματα που παίζει εδώ στην χώρα, στα δημοσιογραφικά γραφεία, είναι τα, τα χαλιά που έχει βάλει η κυρία Κεφαλογιάννη με απευθεία ανάθεση στην μοιραράκη. Μέσα στο Υπουργείο ε, Τουρισμού τα οποία στήκησαν 18.000 ευρώ. Όμω είχα μια τεράστια δυσκολία και το λέω δημοσίω, διότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο. Ήθελε οπωσδήποτε να είναι οικονομικά. Ήθελε να είναι οικονομικά. Ήθελ όμω να είναι μεγάλα, 23 τετραγωνικά, για να μπορούν να τοποθετηθούν πάνω ε, το, η τραπεζαρία του συμβουλίου και όλα τα γραφεία. Ήθελε επιπλέον να είναι και ανθεκτικά. Ήθελε να είναι και ποιοτικά γιατί όταν έρχονται από το εξωτερικό και τα βλέπουν να τα ταξιολογούν και να λένε όντω είναι ποιοτικά και ωραία χαλιά". Όλα αυτά μαζί δεν γίνονται. και τελικά αποφασίστηκε να ε, διαλέξει και να πάρει το υπουργείο τουρισμού τα συγκεκριμένα δύο χαλιά τους έκανα και μια καλύτερη τιμή εννοείται Σου αγαπώ λουμέντε το Κεράμιδο κανελοκοραλλοκόκκινο. Τι Κεράμιδο Για να φτιαχτεί ένα τέτοιο χαλί, ε, θέλει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Να, για να πάμε να το βρούμε στην Περσία, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε ούτε με 30.000. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη προσφορά που έγινε και από τη δική μας επιχείρηση. Εδώ είναι η κυρία Μηραράκη, βγήκε σήμερα το πρωί και μα είπε όλα αυτά. Καταρχά για τα κριτήρια που έθεσε η Όλογα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού: Να είναι ποιοτικό, να είναι φτηνό. Δημόσιο χρήμα είναι, δεν μπορούμε να το παταλάμε τώρα σε χαζομάρε. Υπάρχει σεβασμό στον κόπο του ελληνικού λαού. Ε, να είναι μεγάλα, να είναι με τάδε σχέδια, γιατί θα μπουν από πάνω τα τραπέζια του γραφείου του Υπουργείου Τουρισμού και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Και στο τέλο, κυρία Μηραράκη μα είπε ότι αυτά τα χαλιά. Θέλουν τέσσερα χρόνια να φτιαχτούν και στοιχίζουν 30.000. Το ένα η Όλογα Κεφαλογιάννη του Υπουργείου Τουρισμού το πήρε 7.000 με το ΦΠΑ, πήρε 8, 8 και κάτι, γι' αυτό φτάσαμε το πόσο που φτάσαμε, ε, με 6.000 νομίζω, και τα, εν πάση περιπτώσει τώρα ήταν λίγο πιο μεγάλο και τα δύο μαζί 17.900. Πώ τώρα από 30.000 πήρε το ένα 6 και 7.000 η κυρία Μηραράκη είπε εδώ έκανε προσφορά, την κορόιδεψε Τόσο φτηνά δεν τα βρίσκει, είναι τρελή έκπτωση και πολύ καλή ευκαιρία. Οπότε ορθώ έβαλε εκεί αυτά τα χαλιά, ορθώ τα πήραμε σαν κράτο. Είμαστε όλοι περήφανοι που χαλί 30.000, 30.000 και 30.60, εμεί τα πήραμε 18, έχουμε κερδίσει πάρα, πάρα πολλά λεφτά. να μείνουμε σε αυτό, πάμε και μιζεριάζουμε όλοι και λέμε γιατί πήρα αυτά τα χαλιά, την ώρα που γίνεται αυτό έξω, που μετράει ο καθένα στο σπερμάρκετ τι τιμέ, λαϊκισμοί δηλαδή του εσχήστου είδου. Χάλετε χαλί μοντάρνο! Το έχω! Θέλετε χαλή κλασικό, το έχω. Θέλετε χαλί για το Υπουργείο, το έχω! Θέλετε χαλί για το μαξί μου, το έχω! Τι θέλετε! Έριχναν το κανάλι. Τι θέλετε, α και Τι θέλετε! Τι θέλετε! Είναι φρέσκο και αυτό τη Μοιραράκι μόλι στη συνέντευξη. Και μα έλεγε εκεί για τα χαλιά που κάνουν 30.000 και 4 χρόνια να φτιαχτούν, αυτά που θα έχει κεφαλογιάνι τώρα και θα τα πατάει. Αμέσω μετά έκανε και λίγο πρόμο, εκεί αστείο και καλά τη είπαν. Η δημοσιογράφη και άρχισε να πουλάει. Τι θέλετε, τι θέλετε. Οπότε ήρθε και ο Γκιονάκη με την πορτοκαλάδα του και τη λιμονάδα του και ο Σταυρίδη μαζί. Και κολλήσαν, ρωτάνε χθε στο press room τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μα πει να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Που δεν μπορεί να είναι και ευχαριστημένη με τι δουλειέ τη κυρία Κεφαλογιάνη, τι αναθέσει τη απευθεία για χαλιά, και δεν είναι μόνο χαλιά, είναι κάτι κομμοδίνα, είναι κάτι τραπέζια. Γενικώ, ήθελε να κάνει ανακαίνιση. Τι πιο σημαντικό, αλλάζει όλη η διάθεση. Το φεγγσούι. Πολύ σημαντικά είναι αυτά. Εμεί τα κοροϊδεύουμε σαν λαό, αλλά. Αν ο υπουργό νιώθει καλά, θα αποδώσει. Και αυτό θα είναι προ όφελο όλων. Αλλά πού να το καταλάβουμε εμεί αυτό. Ρωτάνε λοιπόν το Μαρινάκι και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Να μην στάθουμε στη μικρή εικόνα, τα χιλιάδε ευρώ που δόθηκαν εκεί με απευθεία ανάθεση για ανακαίνιση και για χαλιά, αλλά στη μεγάλη. Κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η θέση τη κυβέρνηση για το ζήτημα με την αγορά χαλιών από το Υπουργείο Τουρισμού. Κάτσε, αντιλαμβανόμαστε ότι το Υπουργείο Τουρισμού, εξ ένα υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια, Δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα για του προφανεί λόγου. Σίγουρα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν ε, μιλάμε για χρήματα Ελλήνων ε, φορολογούμενων. Από εκεί και πέρα, κρατάμε τη μεγάλη εικόνα. Κρατάμε τη μεγάλη εικόνα, όπου δείχνει ότι για άλλη μια χρονιά, ε, με συστηματική δουλειά, κατεγράφει ένα ρεκόρ, ένα συνολικό ρεκόρ. Πολύ μεγάλο όφελο για την ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση για του Ελληνικού πολίτε στον τουρισμό. Εάν είναι έτσι. έπρεπε να κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα και στο, στα σκάνδαλα του Άκη Τσοχατζόπουλου. Γιατί πόσα έφαγε, ή μάλλον πόσα χαθήκαν ή πόσα λεφτά. Το όρημα το, το, το τρώω δεν είναι δόκιμο, αλλά εν περιπτώσει πόσα χάθηκαν ή πόσα ψάχνουμε. Σε όλα τα σκάνδαλα. Εφόσον αυτά που χάνονται τρώγονται ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι 50-100 εκατομμύρια κάπου εκεί παίζουν συνήθω αυτά ή και 10 εκατομμύρια η μεγάλη εικόνα ότι ο προπολογισμό της Ελλάδας αποτελείται από δις εκατομμύρια η προσφορά αυτών των πολιτικών είναι άλλη η χώρα προχωράει δεν είναι όπως ήταν το 1900 να μια μεγάλη εικόνα τώρα έχουμε τηλέφωνο, κινητό, έχουμε τείχους, τζάμια στα σπίτια μας, δρόμους, διόδια έχουμε προχωρήσει οπότε να σταθούμε στη μεγάλη εικόνα είναι η επιχειρηματολογία του κ. Μαρινάκη και όχι στη μικρή εικόνα σε ένα γραφείο που μπαίνει να χαλί τα ώρα που θα το πατάνε και όλο με παπούτσια και... πολύ ωραίο επιχείρημα πραγματικά πολύ ωραίο επιχείρημα πιστικό, πιστικότατο και κολλάει σε όλες τις περιπτώσεις βάζουμε μια τελία εδώ προσωρινή στα νομίζω οριστική, ναι στα χαλιά της κ. Κεφαλογιάννη και σε όλα αυτά τα ωραία θα πάμε σε άλλη μεγάλη εικόνα η, η άλλη μεγάλη εικόνα είναι. Η επανάσταση που έρχεται, στις επαναστάσεις πάντα την πληρώνουν οι ισχυροί, οι ολιγάρχες, τα μονοπόλια, οι βιομήχανοι, το κεφάλαιο. Αυτή την επανάσταση την ξεκινάει ο Χάρης Δούκας. Τα καρτέρ θα κάνουν πάρτι. Η, η ολιγαρχία θα δημιουργεί υπερκέρδη. Η κοινωνία θα είναι σωμοιρία, αλλά εμείς θα κάνουμε μικρά βήματα. Μην ενοχλήσουμε το πάρτι. Το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να βάλουμε φρένο άμεσα στην υπερκαινο και να συγκρουστούμε με τους ολιγάρχες. <Το>, Το πρόβλημα στην χώρα είναι η αλλαγή κατεύθυνσης. Ξέρε και ο Κουρέτας ότι θα συγκρουστούμε με τους ολιγάρχες Το λέει εδώ ο Δούκας υποψήφιος στην, για την προεδρία του Πασόκ Στο, Στους Πασόκου, είπε αυτό Ότι θα συγκρουστούμε με τους ολιγάρχες και πρέπει να μπει τάξη Προχτές έλεγε άλλα Γενικώ το έχει πάει πολύ ψηλά Πρέπει όμως κάποιο να του πει Του κυρίου Δούκα Ότι η σύγκρουση με τους ολιγάρχες είναι περί Έχει γίνει και έχουμε νικήσει εμείς Βασική προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι να ξεφύγουμε από αυτό το, ασφιχ, το ασφιχτικό πλαίσιο ενός, επιτρέψτε μου την έκφραση, ολιγαρχικού καπιταλισμού Τίματε Ολιγαρχικού καπιταλισμού Η Ελλάδα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων και εις βάρος της ολιγαρχίας που την οδήγησε ως εδώ Τίματε Και ει βάρο τη Ολιγαρχία που την οδήγησε εδώ. Και αυτή είναι η υπόσχεση για τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει από αύριο. Ποια μέρα ήταν εκείνη που από αύριο θα ξεκινούσε η μάχη κατά τη Ολιγαρχία. Και ο Τσίπρα, θέλω να πω, να τα μάθει αυτά ο κύριο Δούκα. Είχε αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία την Ολιγαρχία. Θυμόμαστε όλοι, σμπαράλια η Ολιγαρχία. Είχε πέσει κάτω, ακόμη δεν έχει συνέλθει. Και πάνω που πάει να συνέλθει τώρα λίγο μετσοτάκι, έρχεται μετά. ο Δούκας θα βγει πρόεδρος, προθυπουργός και θα χτυπηθεί πάλι αλίπιτα αλλά και η μάχη τότε του Αλέξη Τσίπρα κατά της ολιγαρχίας πάλι ήταν λίγο περιττή γιατί άλλος νωρίτερα την είχε αντιμετωπίσει Θα χρειάζεται επίσης να λυτρωθούμε από την ξένη και ντόπια ολιγαρχία Φύματε! Από την ξένη και ντόπια ολιγαρχία που καθορίζει την κοινωνική και οικονομική πορεία του έθνους μας Τα βάζουμε ανοιχτά με τι πολιθνικές εταιρείε. <σοβή> <σοβή> τα βάζουμε ανοιχτά μες με <σοβή> και μου κάνει εντύπωση στο με μια τέτοια πρωτοβουλία δεν βρίσκει θα έλεγα καθολική υποστήριξη από το ελληνικό πολιτικό ε, σύστημα. <σοβή> Εδώ είναι ο τρέχων πρωθυπουργός ο οποίος δεν είπε ολιγαρχία, έχει πει όμως πολιεθνικές που και αυτοί είναι ολιγάρχες κατά μία έννοια και είναι και ένα level παραπάνω γιατί οι πολιεθνικές αφορούν όλο τον πλανήτη ενώ Αλέξη Τσίπρας τα βάζει με τους ντόπιου, τους είχε νικήσει ολιγάρχες ότι είχε απομείνει δηλαδή γιατί νωρίτερα τους είχε νικήσει Ο Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 τα είχε βάλει με την τόπια ολιγαρχία. Θυμόμαστε όλοι και τότε, δεν θυμόσαστε αν είσαστε μικρότεροι. Εγώ τα θυμάμαι πάντως, Ματωμένη η ολιγαρχία στου δρόμου, με ξεσκισμένα ρούχα, απάνω τα χτυπήματα από τον Νάκη Τσοχατζόπουλο, από τον Γιάννο Παπαντονίου, από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου. 8 χρόνια και μετά, η πρώτη οχτώ και μετά, άλλα τρία 4 πόσα ήταν. Είχαν ματώσει, πραγματικά έψαχνε ολιγάρχη και δεν τον έβρισκε. Μετά ήρθε ο Αλέξη Τσίπρα, απόγεινε εκεί πια, και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι σε αυτόν τον τόπο αυτοί που κακοπερνάνε είναι ολιγάρχε. Δεν είναι ένα ολιγάρχη σε αυτόν τον τόπο. Καλύτερα εργάτη, άνεργο, με μικρομάγαζο, συνταξιούχο, περνά καλύτερα, δεν σε χτυπάει κανεί. Όπω εδώ όλοι οι επαναστάτε μαχητέ που χτυπάνε πάντα και έχουν στο νου του την ολιγαρχία ή και τι πολιεθνικέ. Ασφαλώ δεν λείπουν οι δυσκολίε. Δεν τι ποτέ. Η ακρίβεια, ο επίμονο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Γι' αυτό και υψώνουμε διαρκώς αναχώματα στις ανατιμήσει. Μπράβο! Και γι' αυτό όμως πήρα όπως είπα και την πρωτοβουλία κατά των πολιεθνικών. Ότι του φανεί, του Λόλου Στεφανή, είμαστε ένα βήμα αγρήντα από το Πήρα όπως είπα... για την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών. Είμαστε ένα βήμα πριν ότι του φανεί, του Φάρλι! Λα λα λα λα Και σε αυτό θα επιμείνουμε πολύ και το γνωρίζουν πολύ καλά και οι, οι, οι εταιρείε ότι θα είμαστε αμήλικτοι ως προς την επιβολή προστήμων. <Στυπνί> Σταματήστε να ψηφίζετε επαναστάτε σοσιαλιστές, ψηφίστε κανένα δεξιό, να κανακέψει λίγο την ολιγαρχία, αρκετά τα χτυπήματα. Χρειάζεται διαστική δημοκρατία, ο καπιταλισμός θέλει και το κεφάλαιο. Δεν γίνεται μόνο με πλούσιους εργάτες των 830 ε, και των χιλίων ή των ενάμιση, του 1,5 χιλιάρικου, γιατί εκεί θα πάει στο τέλος τη Τετραετία, ο μέσος μισθός σύμφωνα με τις διακήρυξεις τους. Αυτά τα ωραία. Ένα βήμα πριν από το Δαφνί με όλα αυτά που ακούμε 30-40 χρόνια τώρα τα ακούμε απλά μένουμε στα τωρινά αλλά έχουν υποθεί ξανά, επαναλαμβάνεται το έργο και ευτυχώ είναι κάποιοι να κάνουν τις συγκρίσει όπως η Δήμητρα Παπανδρέου η οποία μιλάει για το Πασόκ Δεν πιστεύω ότι αυτό το κόμμα είναι πια Πασόκ και δεν το πιστεύω εδώ και χρόνια Αν έπρεπε να επιλέξετε όμως έναν από αυτούς Δεν δηλαδή... επέλεγα κανένα Στις εκλογές δηλαδή Τι εθνικέ δεν ψηφίζετε, Πασόκ. Ε, όχι. Βέβαια. Τι ψηφίζετε. Δεν μπορώ να σα πω. <laughs> δεν μπορεί να μας πει. Δεν μάθαμε. Κρατάμε όμως το ουσιαστικό ότι το Πασόκ δεν είναι Πασόκ. Το είπε η Δημητρά Παπαδρέω. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό μετά από αυτή τη δήλωση. Ε, γιατί αν το Πασόκ δεν είναι Πασόκ, τι θα πάμε να ψηφίσουμε ω Πασόκ τον Ανδρουλάκη. τον Κατρίνη, τον Γερουλάνο, τη Διαμαντοπούλου, το Δούκα που είναι Πασόκ γιατί κάνει επανάσταση και θα χτυπήσει την Ολυγαρχία. τη Γιαννακοπούλου, η, Γιανακοπούλου, η οποία ε, είναι η μικρότερη της παρέα, μπορεί και ο Κατρίνη, Η Γιανακοπούλου είναι υποψήφια, βουλευτής, από την Καλαμάδα ξεκίνησε νομίζω τώρα κάπως στην Αθήνα, η οποία έκανε δηλώσεις και παρουσιάζει μια άλλη οπτική του πώς θα μπορούσε να ήταν το Πασόκ αν ήδη ήταν πρόδρος. Έχουμε ήδη διανύσει ατελείωτα τα χιλιόμετρα. Ξέρετε, αν ήμουν αρχηγός του Πασόκ, yeah. δυόμιση χρόνια τώρα, δυόμιση φορές θα είχα γυρίσει όλη τη χώρα. Γιατί αυτό οφείλει να κάνει ένα κόμμα. Λοιπόν. Ένας αρχηγός να είναι συνέχεια στον κόσμο παντού, Ενάς. ειδικά στην περιφέρεια, και αυτό να το μεταβολίζει σε πολιτική θέση και πράξη. Λάρα. Και Ευχαριστώ το κύριε, Πασόκ θα πω... τα στο 20%. <ΣΣΣΣ> δυόμιση φορές θα είχα γυρίσει όλη τη χώρα Ευχαριστώ και το Πασόκ να... θα στο 20% να τα ακούει αυτά το Πασόκ που δεν είναι Πασόκ να τα ακούει αυτά το Πασόκ γιατί αν είχε τη Γιάννα Κοπούλ Πρόεδρο που δεν είχε θέση υποψηφιότητα πριν κάποια χρόνια αλλά δεν έχει σημασία θα, πριν δυόμιση χρόνια θα είχε το Πασόκ 20% Ποιο το λέει ίδια για τον εαυτό τη. Ποιο θα μιλήσει, Ποιο ξέρει καλύτερα τον εαυτό μα από τον ίδιο μα τον εαυτό, Εμεί μιλάμε και ξέρουμε καλύτερα εμά. Έτσι λοιπόν ε, θα έχει γυρίσει στα δυο χρόνια, δυο φορέ στη χώρα γιατί πάει χρόνο και γύρισμα. Οπότε θα έχει κάνει το μισό, δυο μισή φορέ. Καλό είναι αυτό τώρα να γυρίζει, να βγαίνει στα χωριά στα νησιά για να βλέπει για να κοβλίε μπροστά. Εμπάσει περιπτώσει, το ξεπερνάμε. Ε, να μείνουμε σε αυτό. Ότι θα έχει 20% ενώματο αντιλάκι τώρα έχει 12-13 αποσο πίε στι ευρωεκλογέ και γενικώ ακόμα χάει. Φαντάζομαι θα το εκτιμήσουν αυτό οι ψηφοφόροι που θα πάνε να ψηφίσουν, να βγάλουν το Γιανακοπούλου για να εκτοξευθεί με τη μία, με το που θα είναι η ίδια δηλαδή, 20% ενώ όλοι αυτοί ψάχνουν ηγέτη και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, και ο, το, το ΠΑΣΟΚ. Και εν μεταξύ συζητάμε εδώ και με το Θανάση Θανασόπουλο, που είναι πολιτικό αναλυτή και αριθμίζει και τον ήχο, ότι τελικά θα βγει ο Ανδρουλάκη πάλι και ο Κασελάκη πάλι. Θα έχουμε περάσει ένα χρόνο, μια, τεράστι, μια τεράστια βαβούρα. Ένα τσακωμό, ένα κουρνιαχτό τρελό, θα έχουμε χάσει τόσο χρόνο για να βγουν πάλι οι ίδιοι. Και εκεί πια θα ηρεμήσει, μάλλον, μάλλον. το Πασόκ μάλλον θα ηρεμήσει, οι άλλοι δεν βλέπουν να ηρεμούν. Αλλά θα το δούμε αυτό όταν γίνει. Το παρακολουθούμε γιατί χαρίζουν γέλιο, προσφέρουν ψυχαγωγία, προβληματισμού πολλού, σκέψει. Αλλά ο ακλόνητος απέναντι είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, το καταλαβαίνουν όλοι, ακόμη και ο Γιάννη Λοβέρδο. Η Πρωθυπουργία δεν είναι καληστία, από την άλλη πλευρά το πρόσωπο παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο το πρόσωπο που θα εκφράσει ένα πολιτικό περιεχόμενο και θα πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ο καλύτερος για να κυβερνήσει. Αυτή τη στιγμή, και κατά τη γνώμη μου θα διατηρηθεί, αλλά αυτό θα το δούμε, το πρόσωπο αυτό είναι μόνο ο κυρία Κωνσοτάκης. Σε ευχαριστώ Παναγία. Τα, τα, τα, τα. Το πρόσωπο αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μισοτάκης. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Κατά, κατά, το πρόσωπο αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μισοτάκης. Σου πατρίμονται σωθήκαμε! Συν Ελευθερωθεί. Είμαστε απελευθερωμένοι γιατί πρώτον έχουμε ένα πρόσωπο, το ιδανικό, το καλύτερο που είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκης Το λέει και ο Γιάννη Λοβέρδος που τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Το έχει εκτιμήσει και αισθάνεται την ανάγκη να το βγάλει προ τα έξω. Αλλά δεν έχουμε και ολιγάρχε. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί έχουν χτυπηθεί. Επί σειρά ετών χτυπιούνται και θα χτυπηθούν αν βγει ο Δούκα. Και επειδή η τελευταία ατάκα από το κλάμα που βγήκε από το Παράδεισο λέει Πατριώτε, σωθήκαμε. Να πάμε στους πατριώτες και τι καλύτερο από το να τονώσουμε τους πατριώτες και πάντα οι πατριώτες τονώνονται με ένα ποίημα. Τι μην αλέγεσαι Έλληνας, καμίσου, τις λευτεριάς αγκρέμης στην κολόνα και μ' ακούστε, φοβερό πραγματικά ποίημα. Κέμα να, να νιώθει ίδιο στο κορμί σου με αυτό που χυ, χυθεί στο Μαραθώνα. Και εκεί στη Σαλαμίνα στην ορμή σου τη μη να λέγε Έλληνα. Καμί σου! Τα χώματα μιας χώρα να σε τρέφουν που γέννησαν οι Ρώων εποχές εποχέ. Με δάφνες το κεφάλι σου να στέφουν προγόνων δοξασμένων οι τους Του που σαν θυμίσου τη μήνα λέγες λέγε Misu, acepta ta que te gusta ti, mami. Tac ta, tímate, tacata, Misu. ¿Qué Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα: 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, αγάπη, κατανόηση και συμπόνια. Ξέρετε ποιο τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε. RadioPapakiParaPolitik.gr Το μέλη του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Θανάση είπαμε, ο αναλυτή Αθανασόπουλο αναλύει και ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού. Κολλάμε και τι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Από γεια σου. Yeah. Τώρα ακούω το σύντροφο το τύπιο να μιλάει για το φεστιβά τη Κνήρια του Πρώτο, ήμουνα 13 χρονών 14 χρονών. Θυμάμαι πολύ καλά και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και θα συνεχίσω να τα θυμάμε όλα. Το κάνει από μικρό, λοιπόν, το κάνω από μικρό και κόψει στη μαλακία. Σε δεν κόβεται αυτό. Ότι ξεκινά από μικρό, δεν κόβεται. Να σε σοβαρό, εγώ πίσω. Δεν καταλαβαίνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα και θα σταματήσω εδώ. κόκκινο Ζήτω το Αυτή είναι μια κουβέντα. Τι άλλο να σου πω. Δεν είναι μια κουβέντα τώρα απλή. Αυτή είναι η χώρα ανάλυση. Δεν αφήνει τον άλλο να εκφραστεί. Να πω και κάτι άλλο. Εκφράστε, άφησα εγώ. με τον Πολυστραβόνη. Γιατί ακουμπά τον Φρύντιζο, τον φασισμό ματώνει. Θε καλό. Αν δεν έβαζε την κατάληξη στο τέλο και το άφησε ματόνη, θα σου κόλλαγα ένα μπατσουγουρούνια δολοφόνη. Αλλά τέλο πάντων. Θα πω και ένα άλλο και να την κλείσω. το, Τι έγινε στο κυπουργείο στη μάχη. Σκοτώσανε τον λοχαγό, τον θύμιο παπασί μου, τον έκλωψαν τα Μακεδονία. μάλιστα. Θα με ημέα το βράδυ στο φεστιβάλ να με δεις ή I Dates τα λε αυτά? Μην είσαι μακάκα, θα είμαι εκεί και θα με καταλάβεις θα σου χτυπήσω την πλάτη, αλλά την επόμενη φορά θα είμαι στη σκηνή, θα είναι λίγο περίεργο να μου χτυπήσει την πλάτη, το <σπάω> καταλαβαίνεις. Άρα <σπάω> <σπάω> παλιό, αμετανόητε, εραστή, το ωραίο ε, μπορώ και εγώ είμαι <σπάω>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 Το δεν το συζητάμε, λοιπόν. Δεν το τόσο. συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για πε. Λοιπόν, ξεχνάνε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο ήταν μέλη μια εγκληματική οργάνωση. Που σημαίνει ότι τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών είναι κάτι συνηθισμένο στι εγκληματικέ οργανώσει. Έτσι. Ναι. Εγώ αυτό θα πω. Βάλε και στα μπραβιλίκια μέσα, για να είμαστε πιο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Πολύτε, όλα αυτά εννοείται. Δηλαδή τα μπραβιλίκια, την προστασία στα μαγαζιά, οι πόρτε, όλα αυτά. Έτσι. μέλη εγκληματική οργάνωση. Γεια σα, αποστόλου Μπερμπαγιάννη εκεί. Ναι, αυτό, τι θε. Θεσσαλονίκη τον περίμενα. Ναι, περιμέναμε από Θεσσαλονίκη και δεν ήρθε. Γιατί είχα πει ότι θα έρθω? Όχι, αλλά εμεί δεν περιμέναμε. Εκεί, εγώ φταίω που με περιμένετε εσεί, ενώ είπατε ότι δεν θα έρθω. Να έρθει του χρόνου. Του χρόνου. Πότε θα έρθει, Μαθήνα. Το 25. Ναι. Σε μια χρονιά δηλαδή, θα περιμένετε ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Φέτο για τα 50 χρόνια πρέπει να τη όμω. Θα είμαι στην και Αθήνα και για τα 50 δείτε. χρόνια. Τι εάν δεν έρθει για τα 50 χρόνια τη. Δεν με καλέσανε, τι να σε κάνω. Θα έρθω σε παράσταση δικιά μου. Δεν πειράζει. Yeah. Μαθήνα, θα έρθουμε Τι Αθήνα μόλις, Θεσσαλονίκη όταν έρθω λέω Θα έρθω Θεσσαλονίκη, πότε okay. Δεν μπορώ να πω ακόμα Εντάξει, θα το πεις στην ελληνοφρέμεια Ναι Θα λεβάσεις πουσανά Ναι Ναι, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Προσόλη Και πολύ καλά θα κάνετε και, ίδιο, Αξιόλογος κύριος Τον των Ηρώων μας γιατί τον ήρωε Πραγματικά. Και δώσουν την ψυχούλα του. Κι αν σήμερα έχουμε πραγματικά δημοκρατία, εκεί πάτησε και ο Παπανδρέου και έκανε την εθνική συμφιλίωση. Αγωνιστική. Το Παπανδρέο θα φτάναμε Βεβαίω, ο Παπανδρέο έκανε mm. την εθνική συμφιλίωση. Να και Άσχετα εάν ο Καραμαλή, ερχόμενο από την Καλία αναγνώσει το Εθνικό Κόμμα. Αλλά όλοι οι παππούδε μα και οι γονεί μα, ναι, ανήκαν σε αυτό το κόμμα. Και εμεί ανήκουμε ψυχικά και θέλουμε τη δικαιοσύνη. και το λαό που έχουμε ο καθένας από το μεταρίζει του και το πόσο σκέφτεται βέβαια έτσι είναι και αυτό Εμπάσχε η πτώση σε μια δημοκρατία που έχουμε οφείλουμε να μην ξεχνάμε τους πολύ σπουδαιούς ανθρώπου. όπως σήμερα η εκπομπή ήταν για αυτού και για τον Κώστα και για τον Λοίδο κλπ. Να είστε καλά Να Και πάστε τι τα συγχέρτιά μου oh yeah. Para la gente que le guste esta kata, ahora digo ataca bro, Ataca yo yo mío también. Trenes valme freno, a hasta fibregráficas, que nos siguen jugamos con oligarcas. ¿Tímate? nos siguen con oligarcas. Jamás ha sido Τι ακριβώ τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να απαντηθεί από το επόμενο οχητικό. Είναι ο Γιάννη Μπαλάφα, στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, για χρόνια βουλευτή, ο οποίο τοποθετείται και θέλει να κάνει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη δεξιά. Ε, και βρίσκει ένα θέμα αυτό με τα κινητά που θα απαγορεύονται στα σχολεία με του μαθητέ και θα τα αφήνουν εκτό αίθουσα κτλ. Και, και τι διαλέγει να κάνει, σε τι διαλέγει να σταθεί και να ασκήσει κριτική. Ο κ. Μητσοτάκη είπε. ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα των σχολείων κάνοντας, απαγορεύοντας είμαστε, να χρησιμοποιούν τα κινητά τους και θα τους φτιάξουμε ε, πιλωτικά όχι, όχι, locker και παρεπιπτόντως θέλω να πω ε, ορισμένοι που ε, ε, μένονται και είναι και πολλοί σε εισαγωγικά πατριώτες και υποστηριχτές των ελληνικών δεδομένων αυτά τη χρησιμοποιήσει ξένων λέξεων όπως locker Έγινε ντροπή Ερμάλια. δεν, δεν ντροπή, λέω ντρέπεται η δεξιά, να χρησιμοποιεί αντί για ερμάρια ή συρτάρια ή ντουλάπες να λέει λόκερ αυτό τούμινε, από όλο αυτό αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να διαφωνήσει σε κάτι σοβαρό και εδώ με τα λόκερ γίνεται και στα σοβαρά θέματα και διάλεξε να μας πει ότι χρησιμοποιούμε αγγλικούς όρους, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλαδή και αυτό είναι πολύ βαριά κατηγορία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο τωρινός ο μέχρι πριν λίγο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος μας είχε πει ότι ξέρει καλύτερα αγγλικά οπότε πρέπει να προτιμήσουμε αυτόν για πρωθυπουργό, για τον Κασελάκη Πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος λαού, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σήμερα κλείνω τα 75 μου χρόνια, η Μούσχουρη μου έμαθε τα 9 μου όλο τον επιτάφιο απ' έξω και μετά στα 10-11 τα τραγουδούσα μαζί με τον Μηδικότη. Πώς τα έμαθε η οι... Μούσχουρη, δηλαδή πες μου λίγο την ιστορία. Η Μούσχουρη το πρωτογραφήσε με το χατζηδάκι. Α, χαρτά... το άκουγες στο ραδιόφωνο, δηλαδή όπως το ακούγαμε όλοι μου <ΣΣΣΣ> Για τα γενέθλιά σου, το ηχογράφησε δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Σήμερα όμω τα γενέθλιά μου τα τίμησε η Μποφίλιο. Τέτοια ερμηνεία, το δηλαδή μετά από τι ερμηνείε τη Μούσου Για του Μυθικού, τη και τη Λίντα, τα είχα ξεχάσει για τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα η Μποφίλιο το είπε, όχι απλώ συγκλονιστικά. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο. Εσύ η... είσαι τυχερό που σου κάνουν τέτοια δώρα Εγώ τόσα χρόνια είμαστε φίλοι <laughs> με την Μποφίλιο, τίποτα. <laughs> ε, μια νότα δεν έχει ξελήσει. <laughs> σου εύχομαι, είσαι πολύ μικρό. Εγώ είμαι πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά είμαι grρό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 Τώρα και βλέπει, αν το παρατηρήσει, Πόσο γρήγορα το μαζεύει πα, πα, πα, πα, και λέει ότι και εγώ το παθαίνω αυτό. Σουσικολογικά θέματα, αυτά που ανθρώπινα, όλοι το κάνω, Όλοι το κάνουμε. Έχει και αυτό ψυχολογικά. Τι θέμα, Καλά, ναι, μεσχολεί, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν δηλαδή παίρνει από το μυαλό κάποιο που και και ο Άδωνη δεν πέρα, έχει, τάχνει. Ναι, ναι, δεν έχει τάδεχο καθόλου. Αλλά δεν σε παρακαλώ, είναι καλό αν δεν το έχει ακούσει κόσμο ακούσει.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 Γεννήθηκε ο Μιτσουτάκη, τον άγγιξε. Δεν <Τι> ξέρω τι έγινε. Αυτό μετά, που είμαστε τελούλου τελείω και κάνουμε και εκδηλώσει για νέου φωτισμού, άντε να το κάνουμε και στου δρόμου τη Αθήνα. <Τι> άντε να το κάνουμε και στην Εθνική Οδό που είχε σημεία τελείω τυφλά. Έγινε όμω και ένα γλύψιμο και λιβάνισμα στο Μιτιλινέο. Αποκλείεται ο Μιτσουτάκη. Ο Μιτσουτάκη. Σε, ο σε ο παρακαλώ πάρα πολύ, και τι και δουλειά και έχει. Η Στέκα, και η κυρία Στέκα. αλλά κάποια στιγμή είπε για την αναμόρφωση για τα σχολεία. Και λέω, Ωπα, θα βάψουν σχολεία Θέλετε και θα αναλάβει αυτός για ανικοδόμηση, κάτι για σχολή. Αποκλείεται, θα γίνει διαγωνισμός. Τι είτε έτσι, τι μας περάσατε. Έλα, ας, κορέο χωρατό ήταν ε, αυτό. Ε, ναι, λέω, εντάξει, με την κληματία. Και κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της Δομάδας και της Παρασκευής. Καθ' ό,τι έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας, μας πάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά μου με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τη Δε Και θα ήθελα και μια παραγγελία; Ναι για πες Τον Καρατσοπάνι από την προεκλογική σας εκπομπή τον Ιούνιο του 2023 Για να ξεκινάει με το εμβατήριο του Ποιον Καρατσοπάνι καλέ σημάς. Τον Καρατσοπάνι από το κόμμα Νίκη Α μάλιστα, οκ okay. Βράστος είναι Αυτό που είναι ένα θαύμα Ναι ναι, ναι αυτό αυτό Ξεκίνητο η εκπομπή και ντύσατε, μπράβο σας Ε είναι που είμαστε καλοί στο βελονάκι Κύριε Καρατσοπάνι Έναν σύντομο χαιρετισμό. Αυτό που ζούμε σήμερα... Εδώ και τώρα... Είναι το θαύμα!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 Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε, υπάρχει το πίνακα. <συρίζει> Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματο είναι 7,7%. <συρίζει> Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα. <συρίζει> Δεύτερο και στο τρίτο χίστη, δεν την μελωπαντήσετε στη συνέχεια. Έχω <συρίζει> <συρίζει> <Είχω> εδώ <συρίζει> τον πίνακα, με βάζετε στον πειρασμό συνέχεια να πηγαίνω στου πίνακε. <συρίζει> εδώ έχουμε ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή όγκου επενδύσεων. <συρίζει> <συρίζει> έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση τη <συρίζει> επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο αχή Καταρχήν έχω πελάτη, πάλε το τραγούδι Τουμπλέτσου το ερωτεύτηκα Βάνε να θυπηθούμε λίγο τσιμάκο Τουμπλέτσου να... το παπάρι Επειδή είσαι πελάτη δεν λες παπάρι Το ότι βλέπει εσένα που οδηγάς που είσαι παπάρι Δεν τον ενοχλεί Τι πρέπει, τι δεν πρέπει Πότε δε σκέφτηκα Έχω οραματιστεί πως θα, θα είμαι και πρωθυπουργός, όχι μόνο αρχηγός της αξιωματικής Του κλέτσου το παπάρι, το λιγουρευτήκα Αντίσκορα βράδια του χειμώνα μπορεί να παίξει και χιουπόρτ Ξηκάνα γιφτοβούλα, τον ερωτεύτηκα Είχε χάρη που δεν ήμουν εκεί Πήγα να τον φιλήσω, ούρθε και ρεύτηκα Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας προς Γεια. Τι γίνεται. Καλά. Ο Νίκος είναι από τη Λάρισα. Ωραία. Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Για πες. Θέλω να μου βάλεις όλο το τηλεφώνημα με το που βγήκε η θρυλική λέξη «κουνούμαλο». Έλα, από τον Άγιο Νικόλα Χαρνόνα του Κοτσέα το Ιππόγιο, εκεί που σας φέρανε και σας γα***γανε 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία από τότε? Σάχρο κανένα άλμπουμ κανένα τέτοιο δεν βρίσκω από αυτέ τι παρτούζε Τι γίνεται, Σούργελο! ζήλια που έχει κάνει που δεν σε ένα, ούτε δύο. σε 10 Αχ, δεν θυμάμαι, ήμουνα Δεν καταλαβαίνω. Δεν κρίκσις, σας; Γιατί αυτό; Ένας με πήρε από το χέρι, η ο πιο φοβός αλλάπιρο τα σκέρι. Λοιπόν θέλω παραγγελιά. Αν βάλεις τον οδηγό του κτέλ που έβριζε τον Άγιο Στυρίδονα, θα το κολλήσεις, θα βρίζει το Στυρίδονα. Στο τέλο που λέει ένα αγαμί σου, θα βάλει ότι και καλά είπε κάτι ο Μητσοτάκη. Θα λέει ο οδηγός μετά αγαμί σου κι εσύ. Οι Έλληνε σήμερα περνάνε καλύτερα από το 19.00. Το σπίτι <laughs> Από τι το είναι τι. <laughs> Σπυρίδωνα Πάρε τη σκούπα Φτιάξε καμιά μακαρονάδα Και βγάλε το σκασμό Ασεβαστείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει το σας όλους Ανεπάγγελτος τον Μπελχανάς Σε βασμότε! Respect Σάμμα χους Respect We welcome the new architecture το Τα 15 να Καλημέρα Θα μας ψηφίσει Τι γίνεται And the small ones of the Ha ha ha They get tired with enthusiasm Two We have to fight Two We have to to malona no tan malona che me ha ide van dipla o tan ne feza to baloma o tan imunna pedi o tan rota ga mesopanam che panegne faplos o ti zita για την Παρασκευή. Λέγε. Το μπάλωμα της νατάς για τους αγαπημένους μου γονείς. <Τι>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 Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, Καλά Καλά είμαι. Α, λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν μιλάβω όλοι. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπες στον Κώστα Να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του άδωνι Λεωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Μου το έχει πει από χτε και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί κανένα. Δεν μου λε, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκη στο έχεις. γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκη. Βέβαια, δάκι μου, δεν έχετε μυαλό. Αυτό ο άνθρωπο, ο γλίφτης που τον πήρε ο Καρατζαφέρη, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν Πέρα... έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνη έχει υποσχεθεί θα μα κάνει γιατρού άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγείο και τα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 Το κακό, θα έχει το γιατρό με στο σπίτι σου, τον Κώστα. Δεν μου λέτε τι. Εσεί τώρα γλύφοντα έρχοντα πάτε. Γιατί εσύ, ο άνθρωπο πώ πήγε. Τι συνέβη, Αρκώ έγινε. Είναι το πρότυπό μα, η μαμά του Κώστα. Ακούω τι λέει, ακούω τι λέει. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνου. Δεν θέλετε λοιπόν, να πετύχει αυτή τώρα. η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμεί οι μεγάλε ελληνικοί άνθρωποι. Εσεί οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. <Τι> εμένα! Μέχρι τώρα! Μέχρι Δεν τρέπεσαι <με στολίδι> εμένα τέτοια πράγματα! Εγώ θα κάνω το γιο σου γιατρό! Αύριο θα είναι ο Κώστας Χιρούργος! Δόκτορ <Τι> <Τι> Κώστας <Τι> Χιρούργος! Τελεπιχυρούργος! <Τι> Βρε, τι χειρούργος, βρε. Ασφάζει. Ο, ο, ο Γεωργιάδη είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Τροπή σα, φτηνιάρικο Εγώ εκείνο να σου πω είναι Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνεσαι ό,τι νομίζει. τον Κώστα όμω. Ο Κώστα είναι χρήσιμο για την ιατρική. Θα γύρει με μεγαλογιατρική δύο Καλά, δεν μου λες κάτι εσύ τσι, τσι, τσι, τί, τσι, Εγώ έχω τελειώσει Δεν το και δεν θα το πλύνω Θα τον αφήσω να πεθάει τη σπίνα. Το σου, δεν ξέρω τι θα κάνει Τα βολεύεις μια χαρά Σπουδαίο μου μερμίνγι. Κατώ <κυρίζει> σου πρόσεξε καλά Τωραίο σου λαρίνγι Ναι καλημέρα Μία καλημέρα. αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή Κάνε Καταρχήν έχω μία ανησυχία όλο αυτό το διάστημα Γιατί δεν ξέρω που έχει πάει ο Ναύαρχος Ναύαρχο. Oh. Για ποιον μιλάμε Ο Αποστολάκης είναι Ο Αποστολάκης ο ο Ναύαρχος ο, ah, ο, Ναύος, ο αυτός ο Ναύαρχος Αυτός ο Ναύαρχος.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 Λουκο, για τη σύγκληση ε... των οργάνων, λέω: Έχετε αρνήσει? Τι, τι ακριβώ γίνε. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω και, και πώ. Δεν, δεν ξέρω κι εγώ. Α, πάμε δεν ξέρω που έχει πάει ο νάβαρχος Θα φύγει τώρα για δύο μήνε στι ΗΠΑ. Δύο μήνε? Για τόσο πόσο θα λείψει. Για πόσο Πρέπει να πάει στην αρχή για λίγο. Δεν ξέρω. Δεν, ξέρω. δεν ξέρω πόσο. είναι Και τα μικρά του τα Hay ya Quiero crotar el entusiasmo en yo pachina me en yo την μπορείς να yo να Θέλω να το αφιερώσουμε στη φίλη μου, τη Σοφία, που περνάει λίγο τώρα, λίγο δύσκολα. Το δεν πάει να μα πει το άσημο. Γιορτάζει κιόλα και χρόνια τη πολλά. Δεν είναι αυτή η ζωή, τα πόρτα φετικά μα δεν είναι. Ανθρώπινα τα μέρο, τα μάτια μα αφήνουν. Καλό περνούν και αγωνιάμε. πουμε δουλά για να φουμε να θάδε τδί ιο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 Skiiname en dior, ma en dior, fa